Η εκπαίδευση. Η παιδεία στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική για εννέα χρόνια. Έξι χρόνια για το δημοτικό και 3 για το γυμνάσιο. Το λύκειο ή το Πανεπιστήμιο είναι προαιρετικά. Τα Ελληνόπουλα ξεκινούν την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση στην ηλικία των έξι ετών περίπου και την τελειώνουν περίπου 15 ετών. Η εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι ιδιωτική και δημόσια. Δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το 1976 έγιναν πολλές αλλαγές, μεταρρυθμίσεις και η δημοτική γλώσσα καθιερώθηκε νομοθετικά ως η επίσημη, προφορική και γραπτή γλώσσα του κράτους. Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Στο γυμνάσιο υπάρχουν δύο περίοδοι γραπτών εξετάσεων Ιανουάριος, Ιούνιος. Στο Λύκειο υπάρχει μία περίοδος γραπτών εξετάσεων � η διδασκαλία στα ελληνικά σχολεία γίνεται πέντε ημέρες την εβδομάδα, από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή. Στις μεγάλες πόλεις τα περισσότερα σχολεία λειτουργούν πρωί ή απόγευμα. Τα σχολεία κλείνουν 2 εβδομάδες για τα Χριστούγεννα και 2 για το Πάσχα. Οι καλοκαιρινές διακοπές διαρκούν περίπου τρει μήνε Πανεπιστήμια υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Για να μπει κανεί στο πανεπιστήμιο ή σε ανώτατη εξετάσει. Ο υποψήφιος φοιτητή δηλώνει πριν από τις εξετάσεις πιο πανεπιστήμιο της χώρας προτιμά. Μπορεί όμως κανείς να φοιτήσει σε κάποια ιδιωτική επαγγελματική σχολή. Υπάρχουν επίσης τα Ινστιτούτα Επαγγελματική Κατάρτιση, ΙΕΚ. Ακόμα τα νυχτερινά, εσπερινά σχολεία εξυπηρετούν τους μαθητές που εργάζονται το πρωί. Χτε είδα τον αδελφό μου και ήταν πολύ Ο μικρό του γιο, ο Παύλο, αν και είχε προσπαθήσει αρκετά. Έμεινε πάλι στην ίδια τάξη. Τι λες... Πράγματι είναι σοβαρό. Σκέψου, τόσο σκόπος... τόση προσπάθεια. Μακάρι να τα είχε καταφέρει. Τουλάχιστον ο Γιώργο, ο μεγάλο, πέρασε στο πανεπιστήμιο. Τώρα ο αδελφό μου αναρωτιέται ποια λύση είναι η καλύτερη για το παιδί. Να συνεχίσει στο Λύκειο ή να πάει σε μια τεχνική σχολή για να μάθει μια τέχνη. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Παύλο μπορεί να συνεχίσει στο Λύκειο. Δεν φαίνεται να έχει όρεξη για γράμματα. Ο αδελφό σου δεν πρέπει να τον πιέσει. Έχει δίκιο. Ο Παύλο μπορεί να γίνει ένα επιτυχημένο τεχνίτη. Δεν πετυχαίνει επαγγελματικά στη ζωή μόνο αυτό που πηγαίνει στο πανεπιστήμιο. Αν και τα δικά μα είναι ακόμα μικρά, δεν σου κρύβω ότι εγώ ανησυχώ από τώρα. Ο Κώστα τελειώνει το δημοτικό και φοβάται το γυμνάσιο. Ελπίζω να μην δυσκολευτεί. Θα τον βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Ευτυχώ του αρέσουν πολύ οι γλώσσε. Στα αγγλικά πηγαίνει πολύ καλά. Θέλει να αρχίσει και γερμανικά. Συμφωνώ. Όσο πιο πολλά εφόδια έχει τόσο το καλύτερο. Η ζωή είναι δύσκολη.